Μια φωνή, ένα κλάμα, η φωνή απ' τη μάνα <συσίλια> Το κλάμα δύνατα ακούντα Μα τώρα ένα κενό <συσίλια> Μέσα από τόσο αίμα που να βρω την άκρη να βρω <συσίλια> Να δω καθαρό ουρανό, μήπω και ζήσω κι εγώ Βάζω τον εαυτό μου στον πόλεμο αυτό <συσίλια> Για να καταλάβω <συσίλια> πως νιωρούν τα παιδιά που βλέπουν όλα αυτά Τόσα δεν προλάβανε, τώρα είναι εκεί πάνε. Τώρα πια ήσυχά ησυχάσανε. Είναι τυχερά τώρα μα βλέπουν. Ξέρουν του στέι, το τι και το πώ. Βλέπουν που ζούσαν και το θερό. Μαθιά ευχαριστούν γιατί εκεί δεν υπάρχει κανένα εχθρό. Βλέπει εκεί να γελάσουν. Αφοδά μπορούν κάθε νύχτα δύο γέλια. Ξεχωρίζουν από τι μέρε και μου θυμίζουν ότι θα έρθουν καλύτερε μέρε. Μα πάλι όταν βλέπω τα σώματά του μαντωμένα, συχαίνω με του ανθρώπου που σκοτώνουν για σκοπού. Και μένα με τα χέρια, στα κόκκι λαβαμένα, ψάγω λαβροτό. Μου, σε σώματα σωρούς που να βρω την αγκαλιά της μάνας μου η ελαχάδι όταν πεθαίνουνε άνθρωποι πως να μην με Να μην με νοιάζει όταν φεύγουν τόσα σώματα και μετά μεταβγαίνετε και λέτε Μουνακιά και ονόματα. Πώ να μην με νοιάζει όταν άνθρωποι πεθαίνουνε. Όταν μικρά παιδιά από τη ζωή φεύγουνε, Τα συμφέροντα δικά σα τα όνειρά μα πατήσατε Για τα χάμη χρήματα ένα πόλεμο. Αρχίσατε που είναι ο Θεό να επεμπει, να βοηθήσει. Προσέρω μονάχα ένα σημάδι του. Θα πείσει αμήνη. Τόσο ο ουρανό Θα ρίξει τη βροχή του πάνω σε αυτού και στα σώματα να δείξει την οχή του. Μου να βρω μια στα λα Όταν οι άνθρωποι που μου έδιναν είναι πια <σταλάχα> Και έχουν μήνυμο μόνο αυτοί που στα στίχια δεν έχουν καθιά. Γιατί του ελέγχει το μίσος. με ένα πιστόλι στο χέρι. Με <σταλάχα> σκοτώνουν εμερών, τα για πιο αράγη. σκοπό. Μακάρι να ένιωθες φίλε μου, Πόσο κουβαλάω θυμού, <σταλάχα> Πόσο κουβαλούσα αγάπη. <σταλάχα> που τη θάψανε μια τρίτη. Όπως σου και βλέπει Μα μια και μια δημοκρατία κρατού είναι. Δεν τη βλέπω. Είναι επιπέκτου τόσα σώματα και έχουν φτιάξει ένα βουνό Που μέσα του την έχει κλείσει. Για να σκοτώνουνε τα φίδια, Σκοτώνουνε τα πρόβατα. Δεν καταλαβαίνουν πω το μέλλον των παιδιών του είναι. Κρυμίσει που είναι όσα λέει τώρα η θρησκεία. Εγώ και εσύ ζουνε, Πιστεύαμε. Μην πιστέψετε εσεί. Μα κι αυτή τώρα πια την κουματάρη μασονία. Έχει αλλά σονία. να νιώσει τον πόλεμο. Τίποτα βλάσιμο, Α με πει. Βλάσιμο, Α με, με, με κρίνει εσύ. Εσύ που βλέπεις όλα αυτά και δεν σε νοιάζει εγώ όμως ξέρω που πατάω και πως να μη με πως να μη με πως να μη με Πώ να μην με νοιάζει όταν πέφτουν τόσα σώματα για μεταβγαίνετε και λέτε και ονόματα Πώ να μην με νοιάζει όταν άνθρωποι πεθαίνουν Όταν μικρά παιδιά από τη ζωή φεύγουνε, και σας. Τα συμφέροντα δικά σα τα όνειρά μα πατήσατε. Για τα χάμη, χρήματα ένα πόλεμο αρχίσατε. Πού είναι ο Θεό να επεμπει να βοηθήσει. Το ξέρω μονάχα, ένα σημάδι του θα πει: Αμήνη, τόσο ο ουρανό. Θα ρίξει την βροχή του πάνω σε αυτού και στα σώματα να δείξει την οχή του.